Έλα ερχονούμε, λέ. Ελά. Τι ζούμε, να εγανάκουμα. Αυτό είναι το θέμα, να μην ζούμε. Σου δείχνει, λε, τι είναι αυτά που ζούμε. Δεν θέλω να ζω, Α, τελειώνουμε. Τι Σαββατοκυριακό φωτιά έχουμε μπροστά μα. Πέρασε τώρα, πέρασε. Έχουμε δεύτερη Κυριακή Πασόκ. Σε δεύτερη Κυριακή. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Αν έχει πιού. Περάσαν οι καλύτεροι. Τι περάσατε. Τον Πούλο, Ιάννα, δυστυχώ. Ο πατέρα μου κομμουνιστή, συγγενημένη σε ένα ορυχείο, όπου έχω φτιάξει τη ζωή μου με τα χέρια μου και με τον μυαλό μου. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι και οι εκλογέ του και της αργότερα. Όχι. <συριακά> Θα πρέπει να περιμένει λίγο Σήμερα έχουμε πάρει Χρόνια μα πολλά! Ναι, ρε παιδί μου, τώρα έχουμε πάρτι. Έγινε το πάρτι. Σε λίγα χρόνια όμω, σας ετοιμάσετε. Κανονικά, εσύ έπρεπε να είχες σήμερα αυτό το τρίμερο. Αν είχε χιούμορ, έπρεπε να τηθεί τη τσολιά και να πα και στα τρία. Σήμερα στο Ναι, για να αποχαιρετήσω, <σχε> ξέρω εγώ, <σχε> τα πόδια μου ή τα χέρια μου. Εποτε, εντάξει, δεν γαμμύρετε. Πολλά χρόνια ζήσαμε παρέα. Έλα μα... <σχελίδι> ρε παιδί μου, δεν πειράξε, πειράξει. Επειδή από του Rangers έρχονται αυτοί. Ούγκαν είναι. Ούκαια και ούλαινε. Δεν ακούσει κα Καλά, θα είσαι ένα δίκιο, αλλά ψέρε να σκλάβει τα αρχήδια, μα μου οι μπάτσοι είναι δικοί του. Α, ναι, οι αυτό Τι ψηφίζουν οι μπάτσοι, κουκουέ. Καλά, εντάξει, είπαμε. Να πούμε καμιά μαλακή και πούμε. να πούμε. Και αν ψηφίζουν κουκουέ κάποιοι μπάτσοι, πόσοι να είναι. Ε, πέντε, ξέρω αυτό, μπορούσαμε να το βάλουμε διαγωνισμό, να βρούμε Γιατί έχει τον να να όλα Γεια σου, για φωλε από το λέει φιλάκα μου. Δεν να πω να προσθέσω αυτά που λέει ο φίλιο σχετικά με τον άλλη. Στην πολιτική το μεγάλο σου πλεονέκτημα είναι όταν καταφέρει να γίνει γνωστό με το μικρό σου όνομα. Με το μικρό. Ο αδρέμμα, ο αρέα. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν Ντόρα. δώρα. Το ακούω, το ακούω. Και το ευθύμα και για μένα και ήμουν ο Άριε. Από τον μοναδικό άριχ είναι μια τρίτα από τα καλαμαλίδια. Αυτό. Έτσι. À, μάνα μου. Έλα! Κι άκουσα προχθέ το δήμιο Ελλά Ελλήνων Χριστιανών Δεξιών και Ακροδεξιών σε σχέση με το κατηχητικό. Επειδή έχω μεριά στο ξαναπεί, δεν ξέρω αν χρονογλία. Λοιπόν, έχω προλάβει το κατηχητικό, το δεξίδι στο δημοτικό. Αλλά υποχρεωτικά είστε παρτία κιόλα. με κάτι προσευχή και το ζει το στρατό, ζει το έτο. Πηγαίναμε και, και Σάββατο σχολείο, έτσι γιατί τα προλάβαμε κι αυτά εμεί. Κυριακή είχε αναγκαστικά κατηχητικό. Δεν πήγαινε, μονάδανε τον γονιό στο σχολείο. για να σε τώρα, έτσι φερόνουμε. Να γίνει, Ακόμα και τώρα, λέει στα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατυχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό το της... σχολείο. Κάνει και μια εκκλησία την Κυριακή. Υπά... Ναι, πάνε. Κατυχητικό για να στρώσουμε. Έλα, έχει καθή κάθε αξία τώρα, άντε. Ναι, δεν καμιόμαστε να μάθουν καλιά Μην δεν καμιόμαστε. Τι μα ξέρει και το κατηχητικό διαφορετικά τα αγοράκια με τα κοριτσάκια σε τσπίματα. Α, δεν μ' αρέσουν αυτά. Αυτά προωθούν την ομοφιλοφιλία. Δεν θέλω τέτοια. <Παπάδες> Εγώ θυμάμαι, έβγαινε και ένα βιβλίο. Η ζωή, κάπω έτσι, λεγόταν. και μια τροπέτα απέξω από αυτέ τι τα μακριά. Ε, πήγαινε το χάιδε μα το κατηγητικό. Γάμι Λοιπόν, αυτοί είναι να μα γυρίσουν μας έχουν γυρίσει, δηλαδή. Γιατί αυτή είναι η αξία μα. ο 70 χρόνια πίσω. Αλλά πού θα πάει, το έχω ξαναπεί. Θα γυρίσει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 Λέγεται? Α, Έλα. Τι, Έλα. Ναι, σου πω. Τώρα ακούγα μια προηγούμενη κόβη που παραπονιάταν. να σα ακουγατήσω ότι δεν σα βρίσκει στο Soundcloud και στο YouTube δεν έχει διαφημίσει. Στο ήχο σύννεφο, ναι. Mm -hmm. Και στο, εσύ ο Λίνα. Ναι, πα περιπτώσει. Στο YouTube, άμα βάλει Ublock Origin στο browser, Ublock Origin, θα ακούει αυτά, YouTube χωρί διαφημίσει. Έλα. Τι να βάλει? Στο browser, υλομετρητή, να βάλει την επέκταση αντών Origin. Τι είναι αυτό? Ε, α, το Google έρθει. θα μας βγάλει τσί. Τσί. Τσί. <Πες> <Πες> δεν τα θέλω αυτά. Μην μα βγάλουν τίποτα ρυζιλίκια και ιού και τσόντε. <Πες> Άμα είναι όχι ιού, μόνο κόρε. <Πες> <Πες> Εσύ και δεν θα χάσει. Έλα, έχει μπορεί τα φιλιά. <Πες> <Πες> ναι, καλημέρα. Θέλω να πώ μα θεωρούν οι δημοσιογράφοι. <Πες> Ο πατέρα μου. Αν σ' αφήσω, <Πες> μπορεί να μιλήσω εγώ. Πού θα πάει. <Πες> Μόνο. Πάμε να δούμε. Κύριε Πρόεδρε, δεν του έχουμε ενημερώσει ακόμα του Έλληνε. Τι λε. Και το είπαν οι δημοσιογράφοι του Πρεσβύτερουμπου μέσα στη Μεγάλη Βρετάνια θέλουν να μου το βρείτε να το βάλτε. Μα του λέει, αφού δεν δάστε κυβέρνηση, θα είστε κυβερνήσει, θα χτε πέσει τότε. Και του λέει, ο δημοσιογράφο, σιωπήσω ο πίσω, ο δεν του έκαναν ενόημα οι δημοσιογράφοι. Να δείτε τι λαμόγια είναι. Ξέραν όλοι οι δημοσιογράφοι που ήταν στο Μεγάλη Βρετάνια ότι θα πέσει η κυβέρνηση πόσα χρόνια μετά και θα είναι άλλη κυβέρνηση. Και του λένε πρώτα δεν το έχουμε ανακοινώσει σε τούτο εδώ τα τούβλα του Έλληνε. Να το λες αυτό στον πατέρα Μπούς για να καταλάβει ο Μπούς δεν ήξερε πώ μας θεωρούν τόσο βλήτα. Τότε το έμαθε κι αυτό. Άλλο τόσο βλήτα, μας θεωρούν εξωγήινοι που τους λέμε. Τώρα βγάζει η Χριστίνα Γκόμες. Η Χριστίνα αυτή, Γκόμες, και Ελίνα και Γκόμες, Ελίνα Γκόμες. Τι είναι αυτά, τι έχεις μπλέξει YouTube όχι με το συγκλέζα Ιγγλές... Σου βγάζει <σπασχελίου> το YouTube <σπασχελίου> του εκείς και σε <σπασχελίου> πάει από εδώ από εκεί Δε όχι Μετά θα καταλήξεις <σπασχελίου> Taylor Swift να ψηφίσεις <σπασχελίου> καμάλα <σπασχελίου> <σπασχελίου> Λοιπόν, συγκεντρώσου, γεια Ναι, λέγεται! Μπορεί καμπλά, γυμναστική είμαι Έλα ρε μωράκι! Πού είσαι μωρό μου? Τι ρε μαλάκα! Ρε μαλάκα, τι γίνεται ρε, τσακώνονται τα παιδιά στα σχολεία ρε μαλάκα! Και ξύλο και τα βγάζει ο Ευαγγελάτο σαν πρώτη Φρε ζώα! Εμείς στον και τον 8 Μην μου κάνεις σύγκριση, εσύ είσαι και μαλάκα τώρα! Μιλάμε στο 70's και στο 80's και βλέπουμε και το σήμερα τι είσαι! Και θα μου πεις τι τότε? Το τότε σε έκανε τώρα! να Μουρκάκο, μηρέτε. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε τι κάνετε στα σέβα Έχουν καίτε τα εγκεφαλικά σα κύτταρα. Δεν σε το τσουτσούρι από καταχρήσει. Άσε με τώρα που θα γαμίσει κιόλα, Κακομοίρα. Πάντα ο κόσμο ίδιο ήτανε. Εσύ κοιτά να ασχολείσαι με τον κόσμο. Ολο, τον κόσμο. Με τον κόκκιλο ασχολούμαι, αλλά ο κόσμο πάντα ίδιο απλά. Τώρα μια γκόμενα τη πιάνει τον κόκκιλο στην Βραζιλία. Έρχεται με το κινητό κατευθείαν και το βλέπει όλος ο κόσμο. Αυτό είναι η διαφορά ρε βλάκες ζώα! Πάντα υπήρχε το μπούλινγκ, το ξύλο, οι παιδεραστέ, οι, οι και Καλό είναι να συνεχίσει να υπάρχει, καλά κάνεις, έτσι, να σκληραγωγηθούν τα παιδιά. Φλόρι όλοι τώρα. Πα... Μην, το ε. Ε. Χοντρό, μην το πούμε χοντρό, Γιατί εκεί πάει μόνο του. Αυτή η κουβέντα πάει εκεί. Ότι και εμεί είχαμε πουλίν, εκεί πάει μόνο. Λοιπόν, άντε και που θα μιλήσω σοβαρά μαζί σου. Ναι. γιατί με που μου σου Σουπαγό, τι. Ήθελα να κάνω το κομμάτι μου. Τι ζωή τραβάσει τώρα. Ήθελα να κάνω το κομμάτι μου. Θα μου το χαλάσει. Ήθελα να κάνω ηρωική έξοδο. Πάτσα το κουμπάκι. Τέλο, εκνευρίσκει. Να. Δε με νοιάζει τώρα είναι μια νέα κουβέντα, τώρα πες ότι θες Καλύτερα που βγαίνουν τώρα και βλέπει ο κόσμο τι γίνεται Αλλά πάντα γινότανε φίλε και εμείς οι κακομοίρες τα τραβάγαμε κάθε μέρα Υπήρχαν δύο-τρει κολόβλαχιοι μαλάκια να πούμε που πηγαίνανε να πούμε και μας πειράζανε τις κόμενες Γιατί ήταν αγάπητοι και μας δυο δύο-τρει και ήσουν ας 17-18 με την κομμενίτσα σου και τις βγάζανε γλώσσες και ή πλακονός ή έφαινε ή τις έτρωγες Ένα από τι απλά καλό είναι αυτό που γίνεται ναι αλλά Γινότανε γιατί ο κόσμο πάντα θα είναι μαλάκα και πουύση και αν πει και όπλα. Και... σου τώρα. Ναι. εντάξει, έλεγε. just στη δράμα Όσοι κάνει πολύ ωραία βίντεο ότι το γυροσκόπιο είναι ένα δρανιακό σύστημα, έχει για τη διαστολή το χρόνο, έχει και για τον χωρόχρονο. Θέλω για την Παρασκευή να μου βάλετε τον κοσμήτορα χαράλα από Σπυρίδη. Στα 10 λεπτά λέγει Εννεφέλη κούφι Θα πει ότι οι φέραν τον Αδάμ εδώ, και ότι είχε αφαλό. Πάει να πει ότι γεννήθηκε ο Αδάμ. Και ήταν η πρωτόπλαστη. Ο βάλω. Αδάμ και. Την Εύα την είχε πριν. Μη μου κόβει την Εύα. Μετά, ο αδάμ και... μετά και... την έφεραν την Εύα. Πια! Το όνομα πε μου. Ο <Το> ο, ο Αδάμ ο και... και... Ε, δεν μ' αφήνει να το πω. Πρώτο ο Αδάμ και... Το Facebook. Ε, άισε, χτεριούτο για φιλοσικής δεν είσαι. Μωρή καύλα στη χαλκίδα που πιάνετε. Στη χαλκίδα? Ναι, έχω έρθει με μια γριά που λέει και ο γυμναστριακό. Ήρθε με μια γριά από την πόλη? Ναι. Δώσει γιατί αυτή έφερε το χάσει-χάσει. Ναι, ξέρει που πιάνει η χαλκίδα, όχι, ε? Πού να ξέρω, για να δω. Δεν ξέρω, μαλάκι. Από Αθήνα δεν πιάνει. Να σου πω κάτι, κα... δεν. Δεν έχω, έχω λάρισα. Εντάξει, δεν το λε μακριά, αλλά η Αθήνα παραμένει πιο κοντά. Άκου πώ κάνει, άκου. Η γριά? Όχι, ρε, μαλάκι, για το ραδιόφωνο. Η γριά, πώ κάνει, έχει σημασία. Να σου πω κάτι. Βάλτε η γριά να σου πει ιστορίε. Τι μαλά... ψήφισε τα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 Όλος ο πλανήτης το ξέρει. Δεν είμαστε ταξί της Ουγκάντας Είμαστε ταξί ευρωπαϊκό Λοιπόν κύριε Υπουργέ Καλά μη μου ανοίγει μά... το στόμα Κύριε Μαλάκα Μη μι μιλάς για το σύνολο Κύριε Έχουμε δει και έχουμε δει. Κύριε Μαλάκα, το 70% των επιβατών μας Έχουνε μαύρα λεφτά. Έχω αποδείξει να του δώσω 20-30 αποδείξει που του τι και δεν τι παίρνουνε. Αυτό που έχει μαύρα λεφτά, κύριε Μαλάκα, του τη δίνει την απόδειξη και δεν την παίρνει Να στι φέρω, να στις τρίψω στη μούρη. Διότι οι άνθρωποι δεν ζούνε στην αγορά. Άρα με λίγα λόγια, τι μου λες, ότι κάνεις χρήματος, λε, ότι κάνει ξέπλυμα μαύρου χρήματο στο ταξί σου. Μαλάκα, ο πελάτη που έχει. Το σε λαμόγιο. Βρε Μαλάκα, εγώ κόβει. Δεν Πρέπει πάρα. Μπαίνει ο πελάτης μέσα. Ξέρεις, ποιος είναι κουσουμαρισμένο, ωραίος, καλός Βάζεις, λες μπορεί να είναι Βάζεις από και δεν την παίρνει. Διότι ο άνθρωπος έχει μαύρα λεφτά. Θα πληρώσει με POS ή θα την απόδειξη. Αυτό σου λέει ότι αυτοί που κυβερνάνε είναι οι και εσύ που είσαι Πα... την παραμύθια ότι έχουν μαύρα λεφτά, ότι από κάπου παίρνει μαύρα λεφτά ο Ρε, πε... Ότι Ρε, είχε έκανα... το μισθό και είναι και κάτι μαύρα που έρχονται και και, βγάλανε. Από τον κορονοϊό και από την Ρε, κρίση. Εντάξει, εγώ θα πληρώσει με κάρτα, θα ζητήσει απόδειξη γιατί είναι παπάρα. Υπόλοιποι όμω. Δεν βαρέθηκε τόσα χρόνια να σε μαλάκα. Εγώ να μην μαλάκα. Καταρχήν δεν καταλαβαίνω τι μου λε γιατί οδηγάω κιόλα. Λοιπόν, άκου τώρα να δει τώρα. Δεν θα σου πω και για κάτι. Ενώ καταλαβαίνει τι λε, τι σου λέω, δεν καταλαβαίνει. Στα δικά σου βγάζει βγάζω ήρμα. Πότε θα μπει η κυρία, εμένα αυτό με νοιάζει τώρα. Δεν μπορώ να σε ακού άλλο. <laughs> Α μπει κυρία που πούμε καμιά κουβέντα σοβαρή. Την περιμένω την κυρία. Γεια, yeah, <laughs> συγχτήρια, βάλει τα ρύφα από τώρα. Αργούν οι κολόγριε. <laughs> <laughs> από τώρα να γράφει Σε γαμίσανε χτε το βράδυ, πάει ο κόπολο. Σου Ροδάνι, πάει. Ναι, θα σου, πω. θα σου πω μια άλλη μέρα γιατί θα πάμε χρόνο για την ταμιακή ρεύμα. Ναι, περιμένω πώ και πώ. Έλα, Γιάννη. Έλα, Παστολί, είσαι. Εγώ εμένα ναι, ποιο είναι. Εγώ είμαι, ναι. Α, Α μόλι δεν σε καταλάβω, είσαι εσύ είσαι τελικά, ε. Ναι. Γιατί κάθε χρόνο εκεί στον κόμμα πάει και χειρότερα η κατάσταση με τα ρέστα. Με τα ρέστα. Ε, ναι, ναι, δεν έχει περίξει στη θεωρία και χωρί να δει εκεί τίποτα. Γιατί κάνουμε πόση ώρα να πάρουμε τέσσερα σουλάνια και δύο πύρε. Επειδή δεν έχει ρέστα. Να... να πάρετε κιλό αριθμό σουβλακίων για να καλύπτει δεκάρικο α πούμε. Ορίστε, ναι, το δεν βγαίνει. Ένα, ναι, έκανε φέτος. Ε, αυτή φταίνε τότε. Ναι, να το πεις κάτι άλλο. Έπρεπε να είναι σαν ε... το στρατό, μου ε... δεκάλετο για να σου δώσω σουβλάκι. Το θέμα να το εμπεδώσουν όχι... Δεν θέλω να το εμπεδώσουν, δεν θέλω το τέλος.